Είναι μια εύκολη ιστορία που μαθαίνει από μικρότερα. Σταματάμε να βάλεις βενζίνη στο αυτοκίνητο που μα κινεί Αγοράζω καφέ ο οποίο φτιάχνεται από το ίδιο πρόσωπο. Δεν ξέρω εσύ, ισορροπή η ε, χρησιμοποιεί την ενέργεια. Εσύ, αφού η ένταση είναι στο καλή. Οκ, okay, εντάξει. Τι άλλο